Ναι, τι θέλετε. Ναι, ναι, μάλιστα θα λε. Ό,τι θέλω θα λέω, παρακαλώ λέγεται. Θα ε, λέω ό,τι Γουστάρο. Δεν έχει ότι γουστάρει εδώ, θα λε αυτά που πρέπει. Ό,τι Γουστάρο κι άμα σου αρέσει. Θα, θα είσαι ευγενικό. Άντε, ρε, το διάλογο. Δεν μου λε, τι. Πού ήσουν ένα μήνε, δε. Δεν μπορώ να πω. Ποιο ήσαι, ρε. Πήγαινα παράνομα στα νησιά με δύο πορτοσάλτε και έκανα μπάνιο τι μέρε που δεν έπρεπε. Μπάνια του λαού δεν μπορεί να γίνονται από, μόνο από τι 15 Ιουλίου έω τι 30 Αυγούστου. Δύο μήνε και εμεί δεν μπορούμε να πάμε μια βδομάδα. Και μου το πες, μην Μα δεν ξέρεις, πάνω. στα ξερονήσια πήγα στα Ελεύθερο έκανα Σοπα Σοπαίνο Τσάμπα Τσάμπα Ποιος είσαι ε, εντάξει ξέρει, γίνει αυτό, δύο μήνες περιμένουμε κονσέρβα κάθε πέρα Για να μαθαίνεις την κονσέρβα σιγά σιγά Ναι, τι να με την κονσέρβα Να συνηθίζεις ε, είσαι Καλά σιγά ρε. μην το σκίσει. Προσπαθώ Τι έγινε. Καλά, Απόστολε. Λεγόντι. Καλά, λέτε. καλά. Θα σε μαλώσω. Γιατί. Θα σε μαλώσω. Θα σε μαλώσω. Θα Γιατί τι έγινε ο θρύλος, τι έκανε. Πήρε το ευρωπαϊκό κύπελο. Πάλι. Όχι, το πήρε, εδώ, φέτο. Δεν τέλειωσε η χρονιά ακόμα. Το πήρε φέτο, το έχει πάει εδώ και καιρό. Ε, εδώ και καιρό. Ε, ε, τρέχει τρέχει τα είπαμε τότε. Το... τότε. Τότε τα είπαμε. Πάει, πέρασε αυτό. Δεν πρέπει να κούμε τον ύμνο του θρύλου. Κάνει κακό. Ε, εντάξει, ε, δεν κάνει... λέω, αλλά ξέρω εγώ. Δηλαδή, άμα βγάλει ύμνο μια εταιρεία γάλακτο, α πούμε, θα παίζουμε τον ο, ύμνο δεν... τη κάθε τόσο θέρω... Α, δεν το έχουμε τι Είμαστε Συμπληρώνταν για 100 χρόνια από την κύπνηση του θρύλου Τέλος, ετελείωσε Ετελείωσε Λοιπόν, 100 έλα 100 χρόνια, ε, να ε, Δεν το είχα υπόψη μου αυτό, τώρα που το έχω πρέπει κάθε μέρα καμονικά, ναι Αποστόλη μου, γλυκέ μου άνθρωπε. Έλα. Τι μου κάνει, Δρεάτε, καλό μήνα. Καλή πρόοδο να έχετε όλο τον χρόνο τον υπόλοιπο που θα μα έρθει. Ê, Αποστόλη μου, δεν ξέρει πώ σε λατρεύω και σε αγαπώρε. Τι άνθρωπο δρεεί εσύ. Ρε. Ο Μητσοτάκη έχει μαζέψει δεκάδε επιστήμονε το ένα, το άλλο, αφάρησέου. Δεν είναι καν άχρηση, αμά αφού είναι όλοι του. Εσένα έπρεπε να πάρει Μητσοτάκη. Εμένα ρε. να πάρει Μητσοτάκη. Τύπο και πληροφοριό, τον εγκέφαλο το δικό σου θα του έβαει όλου του. Εμεί μα συζηζέει μεσάνε θαρχόμαστε θα το πόσο. Παιδί μου παλά καθόλου σε τα μυαλά σου. Ξεφύκατε τελείω. Σα πει ο, ο, ο κασελάκι άλλο level. Πιο έξυπνο και ο πιο επιστήμοιο από σένα δεν υπάρχει ε, και κάτι. θα ε, πάμε δηλαδή. το μυσωτάκι, παιδί μου, πάλα. Καταρχά, άντερα το βάλουμε αυτό στην άκρη. Ότι ο Μιτσοτάκι μέσα μαζεύει ανθρώπου με μυαλό. Η κυβέρνηση των καλύτερων, τον πιο εικονών. Ναι, δεν δε ταιριάζει, παιδί μου, δεν θα τέριαζα γιατί εγώ είμαι τζινί, όπω είπαμε. Εκείνο μαζέψει τη άρα και φάρα εδώ και το σκυνλόι νομίζω λέμε. Ανθρώπου. Εσύ έπρεπε να πάρει και ασχέτω πω δεν είσαι το ίδιο κόμμα. Εδώ έχει πάρει το μισό Πασόκ. Έχει και πάρει και κάνει υπουργούδε. Τι λε τώρα. Καλά, το Πασόκ Αυτή δεν έχει τέτοια. Δεν, το ίδιο είμαστε. Τι συγκρίνει. Τέλο πάντων. Αλλά και εσεί τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Είστε τα έχετε κάνει όλα χειλό. Οπότε ναι. Όλα χωράνε. Κάνε τη προσευχής, την προσευχή σου. Την προσευχή σου τώρα. Τώρα που το ξεκινάει το νέο κύμα στήριξη Τσίπρα και η κάθαρση Τσίπρα, κάνει το σταυρό σου. Μπα και πετύχει. Ακούω έρχονται σαντρικέ εκπομπέ λιβανίσματο. Ξεκινάει ντοκιμαντέλ. Που εγώ ο τσίπρα στη δικιά μου ματιά ε. με τα μπουνια όλα έρχονται! Μπράβο, Τσίπρα! Γουάου! Πούλησε για να πεντω... Ναι, ξεχνώντε αυτά ξεχνιστεί. τώρα. Όταν ξεπληθείωσα τώρα. Τελίζομαι. Όταν τον ξεπλύνουνε. Εκείζουμε το, ξεπλύνουν. το μεγάλε κουβέντε δεν θα του δώσω ψήφου. Θα μας να πάμε στο βελόπου, να γίνουμε κι εμείς Καλά σα πήγε στον καμένο. Δεν είναι και πολύ μακριά, δεν είναι δύσκολο α, να πας α, εκεί. Ένα δρόμος είναι όλα αυτά. Όλοι Και μόνος μου. Σας έχω. Ας τον Πολάκη. Ο το Πολάκης είναι το Ας Το Πολάκη. Είναι, είναι σαν τον Κίμωνα κι αυτός, ξέρω. Λοιπόν, είναι έλα, γεια. Για για. Για, για για. Φτάνει, γεια, τέλος, γεια. Όχι, το άλλο, το άλλο το δεν αντέχω, άλλο η Έλα, Μωρή Λουλού, έλα, Μωρή Λουλού να πούμε γαμμύτη και σε 33 λεπτά να προσπαθώ να σε πιάσω. Σε άγαλε, εδώ περίμενε δύο μήνε. Έλα, σου γαμμύτη, ο κόρτα σα μου βουνάκι. Τι γίνεται, <χι> 33 λεπτά μπροστά σε δύο μήνε. Μαλάκα, είμαι ο μαλάκα που πήρε από την ώρα πριν γυρίσει ακόμα το τηλέφωνο. Και μου λέει, κοπελά, περίμενε που λέγα να γυρίσω το τηλέφωνο. Α, έλα, εσύ το... μπλόκαρε το τηλέφωνο, κατάλαβα. Εγώ το μπλόκαρα. Ναι, ναι, γιατί μου είπανε <χι> κάποιο μπλόκαρε, παίρουν από τώρα. Να <χι> σου γαμίσ. γυρίσατε. <χιρίσατε>. Ναι, ρε Μαλάκα, γυρίσαμε. Γυρίσατε, ωραία. Άκουγα τώρα αυτού του ειδήμονε που βγαίνουν και μιλάνε για τι πυρκαγιέ, ρε, ρε φίλε. Η ειδήμονα λε την ευούλτευση. Η βούλτευση δεν είναι ειδήμον ούτε για το κολόχαρτο. Θα είναι για τι φωτιέ. Ενώ ήταν φωτιά. Τώρα, αν κάποιο που είναι πολύ ειδικό τη λέει μέγκα και εγώ τη λέω μικρομέγκα, αυτό δεν παίζει ρόλο. Τέλο πάντων, υπάρχουν και μαλάκε που του ακούνε να πούμε με προσοχή. Γάνι, σέμπε, δεν είναι. Αυτοί που του ψηφίζουν είναι το θέμα, όχι αυτοί που του ακούνε μόνο. Ακριβώ. Θα έρθουμε και σε αυτό. Α πούμε, έχω πολλά, ρε φίλε. Από μικρό παιδάκι την πάμε να αγοράζουμε, ρε φίλε. Τα F104, μετά κάτι Corsair μετά κάτι Phantom. Μετά, να, να κάτι Mirage, να κάτι Rafaz, να κάτι F16, τώρα 35 για ένα πόλεμο που περιμένω από μικρό παιδάκι να γίνει και δεν γίνεται. Και έχουμε κάθε χρόνο επί έξι μήνε ένα πόλεμο. Τι πυργαγιέ γι' αυτό το μπουστιν τον πόλεμο δεν αγοράζουμε τίποτα που θα έπρεπε. Σαν χώρα με εμπειρία, όχι μόνο να έχουμε αναπτύξει τεχνολογία πυρόσβεση, αλλά να εξάγουμε κιόλα. Οι... Οι Ιαπωνέζοι έχουν σεισμού και μαθαίνουν τα μικρά πεζάκια. από μικρά, ρε φίλε. Τι θα κάνουν σε σεισμό και εμεί εδώ πέρα δεν του μαθαίνουμε ούτε καν πώ θα προφυλαχτούν σε περίπτωση που ξεσπάσει πυρκαγιά. Τι πρέπει να κάνουν, τίποτα. Στο σχολείο δεν υπάρχει τέτοιο μάθημα, ρε μαλάκια. Είμαστε άξιοι τη μοιρά μα ή δεν είμαστε. Για, το... Γιατί εμεί του αφήνουμε. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε εμεί άξιοι τη μοιρά μα. Δηλαδή αποκλείεται Ά... να... να είμαστε μαζόχε. Αυτό γιατί το αποκλείουμε σε σενάριο. Ρε φίλε, είναι όντω ότος... γιατί όπω και να έχει είμαστε συνυπεύθυνοι που το αφήνουμε να γίνει. Δεν είμαστε στον δρόμο από το κερατό μου. Ya estoy del Ya Καλά, εσύ. Καλά, μια χαρά. Σε όλα Ναι, Ναι, με εντάξει, ξεκουράστηκα τώρα σχετικά είναι αυτά που να προλάβει. Σωστά. Πού να προλάβει, Καημένο μου. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό που είπε εκεί πέρα εκείνη η ποράδα που λέει κάνει κακό στη χώρα το να λένε ότι πεθαίνουν τουρίστε εδώ. Εάν στην κοινή γνώμη είναι η εικόνα, πέθανε μια τουρίστε και δεν υπήρχε γιατρό, αυτό βλάπτει και την Ελλάδα. Διότι άμα ακούσει ο άλλο απεθαίνουν τουρίστε στην Ελλάδα, δεν θα ξέραμε στην Ελλάδα. Όχι, ο Άδεν πρέπει να το πει. Ο Άδεν. Όχι, που εμεί όσοι να πεθαίνουν. Όταν κανένας ξανά το πόδι του εδώ, αν δεν αυτό οι τουρίστες για να μην ξανά πατήσουν το πόδι τους, κατά τα άλλα χώρα. Βγήκα στο εξωτερικό και πήγαν να πάρω ένα καφέ και ένα χυμό και μου φέραν το λογαριασμό και τον επέστρεψα γιατί νόμιζα ότι κάνανε λάσος. Που πλήρωσε έτσι. Σωστό και αυτό. ώστε να ξαναπατήσει κανένα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είχα να πω. Πολλά τα νεύρα φέτο το καλοκαίρι. Άι, Μωρία Κοινώνητη. Άι, Σιχτέρ. Ελπίζω εσεί να περάσετε τα Να πα να κάνει μπάνια τον Οκτώβριο μαζί με τον Πορτοσάλτε. Θα κάνω που δεν θα έχει κόσμο. μπάνια του λαού δεν μπορεί να γίνονται μόνο από τι 15 Ιουλίου έω τι 30 Αυγούστου. Διότι δεν χωράμε. Δεν μπορεί άνθρωπο. Και καλύτερε καλέ. καλό, το ξέρω. Να σου πω πότε έχουμε παράσταση. Θε να σου κάνω spoiler. Να μου κάνει ρε φίλε, να μου κάνει. Δεν πα και χτυπήσω κανένα κοβεντάκι έτσι πιο φρέσκο. 25 Σεπτέμβρη και 2 Οκτώβρη στο θέατρο Λαμπέτη. Και αφού το είχε πει να πούμε ότι θα κάνει το Σεπτέμβρη παράσταση, που σε ρωτήσαν να σε δούμε το καλοκαίρι και είπε όχι, θα ετοιμάσω ότι. Θα θυμάμαι δω Θα θυμάσαι. Το είχα το είχα πει και το κάνω. Δεν είναι μισά το μυτσοτάκι που όλα λέει, αλλά κάνει. Α, πραβετσάτε ακούτε μερικοί, μερικοί. Φίλε, μα το δει ο φίλιο φίλιάτα. Άντε γράμπι σου, για. Εκεί. Η εκπομπή που ακολουθεί θα δίνεται σε επανάληψη. Καλά. Αχ, αποστολείσαι. Ήρθες. Ήρθα... Πώς από εδώ. Αχ, παιδί μου, προσπαθώ να λανσάρω, Ενούργη τάκα. Ποια είναι η ατάκα σας. Αα, αποστολείσαι. Πότε ήρθες. Πώς από εδώ. Αααα, θα το ζήσουμε δηλαδή αυτό τώρα. Ε? Μια τρελή τρελή οικογένεια. Αχ, στελαιοίρθες. Πότε ήρθες. Α, ναι, ναι, ναι. Α Καλημέρα, τι κάνεις, πας από εδώ Έχεις φτάσει σε επίπεδο Πάστας φλόρα τώρα Τι να κάνω, αφού το γυρίσατε το λένε όλοι πια Τόσο ντελούλου Το είδες το είπανε μέχρι τώρα Μου το είπανε Ε, είδες Κοίτα, αυτό είναι όμως, είσαι influencer, το κλέψανε Ποιο μου το το γυρίσατε, εντάξει Κάποτε το λέγεις μόνο εσύ, και Καρέζη Ναι, εντάξει, από την Καρέζη το ξεκινήσαμε Έλα Γυρίσατε Και τώρα το πάμε στην Πάστα Φλόρα, Μέρια Ρόνι. Επειδή μου, έχω μια τρομερά δική μου συμπεριφορά σαν τη Μέγκα Πυρκαγιά τη Βούλτεψη. Ενώ ήταν φωτιά, παρά το γεγονό ότι ήταν τόσο μεγάλη, ονομάστε την όπω θέλετε, εγώ τη θεωρώ Μέγα, Πάντω. Η Βούλτεψη έχω. έχει βγει ποτέ σε κανάλι και να είναι προετοιμασμένη, α πούμε, να μην φανεί κάπου αστοιχείωτη. Έχει σκεφτεί ποτέ, α πάω κάπου δηλαδή, και να μην εκτεθώ. Δηλαδή, το δηλαδή, όχι στο δηλαδή. νου της, τη, τη Δεν την ενδιαφέρει. Όπω δεν τον ενδιαφέρει και τον Άδωνη. Λένε ένα κάρο. Η χαρά. βούλτεψη, άμα συντώνησε η Πυρκαγιά, θα έλεγε ναι. μαζέψε όλοι τα κολόχαρτα γιατί αρπάζουν εύκολα και μετά δεν θα έχουμε κολλόχαρτα, θα γίνει με κολομβία. Σωστό, πολύ σωστό. Mm. Mm. Δεν του ενδιαφέρει πια. Λένε κατάμουτρα και γράφουν κατάμουτρα ψέματα. Προχθέ ο άλλο ο Άδωνη δεν έγραψε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγινε ταυτόχρονη μεταμόσχευση καρδιά και πνευμόνων. Πρώτο mm, είχε ναι. κάνει ω τέτοια μεταμόσχευση το 1992. Έγκαλε ιατρικό ανακοινοθέν υπουργό υγεία και έλεγε ψέματα. Ποιο καλεό, Άδωνη? Ναι, καλέ. Άι, καλέ, δεν είναι σταλήθεια υπουργό υγεία. Μην τα πιστεύετε αυτά. Είναι ψεύτη και απατώνα. Σε ε, ποιο σοβαρό κράτο θα, από... θα ήταν υπουργό υγεία ο Άδωνη? Γιατί είμαστε εμεί σοβαρό κράτο. Τέλο πάντων, άλλη δουλειά κάνει. Δεν είναι εκεί για να είναι υπουργό, σε παρακαλώ. <laughs> δεν θέλω <laughs> να τα <laughs> χάπτετε. Έλα, παιδί μου, πε πώ περάσατε. Περάσατε καλά. Ε, εντάξει, ναι, μου, αχ, μη φανταστεί. σα απολάβαμε <laughs> να φορτίσουμε τι μπαταρίε μα. Χρειαζόταν λίγο ακόμα. Δύο μήνε είναι καλά νομίζω. Ήθελε λίγο ακόμα, ήθελε. Έχει και μια τελευταία ερώτηση Ο Μπάτσος της Άνδρου πώς τα λέγεται Τσίμπα Ναι, πώς είναι τσοσμπά που θα λέμε τώρα ο Τσίμπα αστυνομική. θα είναι αυτό Πλέον ο όρος Μπάτσο απευθείας να κινεί αυτό ποινικό αδίκημα Αστυνομική της Άνδρου Ναι δεν λέει αυτό, δεν μας πάει δεν ναι, ναι. Τσίμπα, Ωραία. τσίμπα είναι καλό Καλώς ήρθατε λοιπόν Καλώς σας βρήκαμε, γεια σα. Θέλω να σου πω το εξή: ότι είπα αυτήν νιώσταν στην αρχή ότι καήκανε όλε αυτέ οι περιοχέ. Ξέχασα να το πείσω ότι καείκαμε και εμεί που βρισκόμαστε στην Άνω Διόνη, το πίσω μέρο τη Πεντέλη, του Πεντελικού Όρου, εκεί προ τον ταού Πεντέλης, όπου και όλο ο οικισμό, καείκανε σπίτια, αυτοκίνητα και δεν υπήρχε κανένα, ούτε ένα αέριο, ούτε επίγειο μέσω να μα σώσει. Κάποια στιγμή που φωτιά έπεσε στα 15 μέτρα από το σπίτι μου, εγώ με ένα μικρό παιδί φύγαμε το σπίτι. Ο άντρε μου με το γιο μου πάλευαν να τη φωτιά. Με του γιου μου. Ποιο θα παλεύει το να σβήσει τη το φορτιά του, Μωρέα. Ο άντρα με το γιο σου. Και περιμένει να παλέψει. Σωστό. Έτσι όπω το λε. Βέβαια, μα φωνάζαν οι αστυνομικοί να φύγουμε. Mm. Και λέει, θυγά, το σπίτι το ξαναφτιάχνετε. Έχουν φτιάξει αυτοί πολλά σπίτια και δεύτερα και τρίτα σπίτια. Και φύγαμε και στο δρόμο βρήκα μια πυροσβεστική. Του παρακάλεσα και του είπα, Σα παρακαλώ, και έχετε το σπίτι μου. Και οι άνθρωποι μου λένε, Κάνε αναστροφή και γκέρνα πίσω να μα καθοδηγήσει. Στη Λιβύη εκεί ό,τι μπορούσαν, βέβαια, οι άνθρωποι. Και εντάξει, ό, το καταφέρανε γιατί ήδη το Είχαν ανακόψει τη φωτιά οι δικοί μου και εμεί εδώ έλεγα στο γιο μου: Πάει την πυροσβεστική και πήγαινε σε εκείνο το σπίτι που βλέπει εκεί και έγεται. Πήγαινε στο άλλο το σπίτι εκεί πέρα και βλέπει και έγεται. Ήταν ο γιο μου μπροστά και πυροσβεστική από πίσω. Ένα όχημα τη πυροσβεστική. Και μετά, αφού καείκαμε, μετά από μία ώρα εμφανίστηκε και ένα ελικόπτερο από πάνω που άρχισε να ρίχνει κάτι. Καλά, εμφανίζεται συνήθω αφού καείται ο μυσοτάκι αξίριστο. Δεν λε καλά που ήρθε ελικόπτερο. Αυτό και τίποτα άλλο σε <ΣΣΣΣ>